Λοιπόν, έναρξη, ε, φωνή και πιάνο, ε, πιάνο και φωνή, πιάνο, περίπου, πιάνο, NF, ε, φωνή. Λοιπόν, πιο πολλές φωνές τώρα. Συνέχεια, παραστράτημα, τέλος, ηχογράφηση, στερματισμός, ολοκλήρωση.